Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Το νέο podcast ε, του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και τον Νίκο Βερβερίδη με θέμα Μουσική και ποδόσφαιρο Φυσιολογικό θέμα Είναι ε, νομίζω και έχουν... άρρηκτα Συνδεδεμένο Συνδεδεμένο, δηλαδή εδώ δεν χρειάζεται να πούμε κάποια περίεργη ιστορία περί δανειστικών βιβλιοθεκών, πανεπιστημίων και τα λεπτά που στο ποδόσφαιρο και βιβλίο. Άλλωστε το τραγούδι είναι βασικό σημείο στα ελληνικά γήπεδα. Σε όλα είναι, τα γήπεδα, όχι μόνο είναι, είναι. Απλά εγώ αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό είναι είμαστε σήμερα σε μια μέρα που έχει απεργία η ΕΣΙΕΑ και ερχόμενο στο αυτοκίνητο, άκουγα σπόρ FM. Ε, μια μουσική από το, πολύτιμο μουσικό, από το πολύτιμο αρχείο του Sport FM, και τα κτλ. Και το οποίο είναι τε, Γιάννης Τσαούση ε, με κάποιον άλλον που δεν άκουσα το όνομά του γιατί το άκουσα ε, μετά, ε, να μιλάνε, να έχουν αφιέρωμα για τη δεκαετία των 90. Το οποίο όλο αυτό πραγματικά είναι μια χρονοσυρά απίστευτη, έτσι. Μία εκπομπή, η οποία δεν ξέρω πότε έγινε, αλλά αρκετά παλαιότερα, με αφαίρωμα για το 90 την οποία την ακούω σήμερα, ερχόμενο εδώ να κάνουμε podcast. Το οποίο θα ακουστεί πάλι σε κάποια μέρα που δεν θα έχει απεργία η ΕΣΥΑ και θα είναι μια άλλη μέρα με, με, με τέλεια, άλλη, άλλη επικαιρότητα. <laughs> Νομίζω όλο, όλο αυτό το, το, το χρονικό είναι ένα δείγμα και τη εποχή και τη θεματική και, και, και όλων. Και άκουγα Offspring Come Out and Play. Στο βιβλίο. πότε έτσι. Μπορείτε να το τρευωδήσει, ε, Θα το. Να δώσει το... λίγο το ρυθμό. Ε, είμαι, υπάρχουν καλύτερα επόμενα <laughs> Πάμε στους καλύτερους <laughs> από εμά, λοιπόν. Ναι. Ε, να παρουσιαστούν, παρακαλώ, οι καλεσμένοι μας Ξεκινώντας από τον Πρεσβύτερο. όπα <laughs> Ποιο είναι ο Πρεσβύτερο, ε, Κατά πάσα πιθανότητα, <laughs> εσύ έχει πάρει ήδη <laughs> τον λόγο. Εγώ είμαι Γιώργο Ιστανόπουλο. Ε, η σχέση μου με το ποδόσφαιρο. Δηλώνω εξ αρχής ΣΑΕΚ Περήφανος Αθλητής ΣΑΕΚ παλιός Δεν θα αλλάξει ποτέ αθλητής. αυτό Αθλητής, σε ποιο σπόρο; 400 εμπόδια. εμπόδια Καθαρό σπορ Καθαρό ε, <laughs> παιχνίδι <επειδή, laughs> πρέπει να σου απαντήσω αυτό <laughs> Γιατί μιλάω σε πάω ξύ <laughs> Πολλά μας λέτε για χάρινα και τα λοιπά Πρέπει να δώσω μια απάντηση Ας ξεκινήσω να, Έχω χρόνο να πω την ιστορία ε, Πρέπει στην ιστορία είναι, ναι. να κάνουμε ένα time out για να ολοκληρώσουμε ναι. την παρουσίαση ναι, όλων και... Οπότε ποιο είναι μετα... ο επόμενος μεγαλύτερο, Μάλλον εγώ κατά κάποιους μήνε, τέσσερι μήνε, πέντε καλύτερο Εσύ κάτι, ποιος εσύ. είσαι Εγώ λοιπόν είμαι ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης Εγώ μουσικολόγος και είμαι και διευθυντής του Συλλόγου Φίλη της Μουσικής Και είμαι ο Προφανώ. Έχουμε την ίδια ασθένεια Πού την κολλήσατε, την κολλήσατε κοντινά. Ε, θα σου ουσιακά. πούμε, κάτσε όταν θα μας... <laughs> να φτάσει εκείνη η ώρα, θα σου πούμε πώ την κολλήσαμε. Θα σου πούμε και ποια είναι, Εγώ πω και ποια είναι και η πρώτη μου ανάμνηση. Ω μουσικολόγο, έχει τραγουδίσει τα γήπεδα. <laughs> Τραγουδάω, όχι ω μουσικολόγο, ευτυχώ, γιατί μάλλον δεν θέλουν. <laughs> <coughs> οι, οι μουσικολόγοι να τραγουδάνε δεν είναι, είναι τρέλα. Δεν είναι... Ναι, στα γήπεδα σου χρησιμεύει καθόλου αυτό. Καθόλου, όπως τίποτα. Όπω και όλοι οι άλλοι, φάλτσα φωνάζω, δεν είναι θέμα. Ναι. Και πάμε στο μικρότερο, στο Βενιαμίν. Yeah, μικρό, <laughs> στο <Ρεξ. laughs> είμαι ο Σδάκη Ρογό, είμαι τραγουδοποιό και είμαι γάβρο. Δεν είμαι ολυμπιακός, είμαι <laughs> Γάβρο. Τέλεια. Έχει μια διαφορά. Ε, Έννεκα ανισχυτικότητα το γάβρος. <laughs> ναι, μπράβο, ακριβώ λόγω τη καταγωγή από την Άξο. Και μ' αρέσει, μ αρέσει δηλαδή. Να... Ε, τι άλλο να πω γι' αυτό. Πέρασα τα 10 χρόνια τα πέτρινα, ήμουν στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, οπότε αυτό. Άλλαξε όλη με την εφηβεία και όλη με την ψυχοσύνδεση. <laughs> <laughs> τα πέτρα ήταν αργή σάγια ρελής. Ήταν πόσο... μετά τον Παναγούλια που πήραμε το 87, νομίζω είχαμε πάρει πρωτάθλημα. Ναι. 87 με 97, όλα μου τα χρόνια... Μέχρι να μας πάρετε τον πάγιο. Ναι. Ήτανε, αυτό ήταν όλη μου η ψυχοσύνδεση Αυτό είναι πάντως όντως ζωνικό <σχε> Δηλαδή και εγώ τα χρόνια. Εγώ είχαμε πέτρινα στο, στο μπάσκετ <σχε> <Α>, ναι, <βρίσκεται. σχε> Μπήκε ένα σχολείο <σχε> Καλά έχουμε <ας> πέτρινα <σχε> τώρα δεν είναι θέμα Δεν είναι τόσο πέτρινα Εγώ διαφωνώ Εσείς χτίζεται κάτι πολύ δυνατό Αλλά θα φτάσουμε Μια αισιοδόξη απόψυχαίρομαι γι' αυτό Να ξεκινήσουμε τώρα Με <σχε> τον Γιώργο που τον διακόψαμε <σχε> Να <σχε> μα πει στην ιστορία και να μα πει και για τη μουσική. Γιατί το ένα κομμάτι είναι σε ΑΕΚ, είσαι αθλητή τη ΑΕΚ. Θε να δώσει και μια απάντηση στο λαό του Πάουκ. <σφυλίδε> <σφυλίδε> ε, <σφυλίδε> αλλά το θέμα μας είναι η μουσική, μην το ξεχνάμε. Να ξεκινήσουμε ε, από ε, αυτό. <σφυλίδε> Εγώ ήμουν ξεκίνησα από πανθυναϊκό, για να χαρείτε λιγάκι. Γιατί έμενα στου αμπελοκήπου, τέρμα Σεβαστούπολεο, πήγα στο δέκατο. Συμμαχθή μου ήταν ο Μέμο ο Ιωάννου. Ο μετέπειτα μεγάλο πασυμπολί και παίζαμε μπάλα. Που έχει περάσει και, και τον Μπάοκ στη τη καριέρα Ναι, ναι βέβαια, καριέρας, βέβαια, και πήρε και τίτλο με τον Μπάοκ. Ευρωπαϊκό. Ο Μέμο ήταν πολύ καλό παιδί και πολύ καλό φίλο. Και είμαστε και καλοί παίχτε του, του σχολείου. Δηλαδή, εγώ επιθετικό, αυτό ο τραντοφύλακα. Μετά είχα άλλη ομάδα, τη λέγαμε Άρσεναλ Ψυχικού, <laughs> στην οποία πάλι ήταν ο Μέμο τραντοφύλακα και ήμασταν πάλι πολύ καλή ομάδα τότε. 11-11, κερδίζαμε τον, τον άποψη στο ψυχικό, στο ελληνικό Λινορώσον, εκεί ήμασταν. Του κερδίσαμε. Εθ, εθνικό Ελληνόρασο. Εθνικό Ελληνόρασο, ναι. Έχω παίξει λίγο σε αυτόν. Ε, εγώ μου άρεσε η μπάλα, λοιπόν. Και μάλιστα μου είχε φέρει ο πατέρα μου κάποια στιγμή, εκεί που έπαιζα μπάλα, ένα παίχτη τη ΑΕΚ που ήταν φίλη. Πατρέμον είχε διαρκεία πάντα στην ΑΕΚ από τη δεκαετία του 60. Μου είχε φέρει το Σπύρο τον Πομώνι. Mm. Παίζαμε σε ένα αγώνα να με δει. Ο Πομόνης, δεν ξέρω να το θυμάσαι, ε, Εξτρέμνο. Εξτρέμνο αριστερό, μεγάλο παίχτη. Στην ΑΕΚ. Και στην Ελληνική. Yeah. Είχα κερδίσει την Ιταλία με γκολ του Πομόνη, τον Τζοφ. Λοιπόν, και ο Πομόνη στο ημίχρονο είχα παίξει πολύ καλά εγώ. Με φωνάζει, μου λέει, και μου κάνει μια ερώτηση. ερωτήσω κάτι μου λέει. Τι, τι κάνει όταν δεν έχει την μπάλα, hm. δεν καταλάβαινα τι με ρωτάει. Και μου εξήγησε ο άνθρωπο ότι το παιχνίδι παίζεται εσύ την μπάλα. Στα, ουσιαστικά σε ένα 90 λεπτό, τρία λεπτά θα είναι στα πόδια σου. Πέντε. Όλο το άλλο ιστορία είναι από τι που γίνονται μέσα στο χώμα σου. Έτσι. Πρέπει να παρακολουθεί και εσύ πώ θα κινείσαι και πώ θα κινούνται οι συμπέχτε σου, που είναι οι αντίπαλοι, να ξέρει κάθε φορά τι θα κάνει. Δεν μπορείς ποτέ να το καταφέρω, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι μου γίνεται Και γι' αυτό το γύρισε στο στίβο. Όχι. Με πάει ο πατέρα μου λοιπόν, ήμουνα καλό. Με πάει στην ΑΕΚ για να με δοκιμάσουν. Πέφτω λοιπόν εκεί σε ημερίδα. Κάναμε διάφορα, κάναμε έτσι. Και με βλέπει ο προπονητή Σάεκ. Πάντα ο Στίβος Σάεκ και το ποδόσφαιρο στο παλιό γήπεδο. Πλέον η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο με το, νέο, με το νέο γήπεδο που έχει. Στο στάδιο το παλιό. Ήμασταν μαζί. Και κοινά αποδητήρια είχαμε. Με βλέπει ο προπονητή του Στίβου, μου λέει: Θέλω να σε δοκιμάσω. Πέθω σε ημερίδα Στίβου που είχε εκείνη τη μέρα. Με βάζει και τρέχω 100 και μήκο. Κερδίζω και τα δύο. Μου κάνει δελτίο και την επόμενη εβδομάδα έχει πανελλλίου αγώνε. Με κατεβάζει μήκο και μπαίνω για τελικό. Και εκτό κάνω στίβο. Αυτό είναι όλο. Πέφτω όμω στο Φάντροκ. Μπάρλο προπονητή. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 1974. Μπάρλο πρόεδρο. Μπάρλο πρόεδρο. Και, αρχα... και φέρνει το 1974 το... το Φάντροκ. Το τεράστιο Φάντροκ που είχε φτιάξει την ομάδα τη Ολλανδία με τον Κρόιφ αυτού και την έφτασε στο τελικό του Μουντιάλ. Και μετά έρθει στην ΝΑΕΚ. Ο οποίο ε, φέρει νέα, νέα πράγματα. Του προπονεί του ποδοσφαιριστέ σαν δεκαθλητέ. Κάνουμε μαζί, μαζί. τρέχουμε μαζί και τα λοιπά. Είχε κάτι περίεργε τείχου με ανώμαλε επιφάνειε. Ουτάραν εκεί, πήγαινε η μπάλα από εδώ, από εκεί. Πρέπει να αντιδράσουν, να την κοντρολάρουν. Και έφτιαξε μια ομαδάρα τέλο πάντων ο Φάντροκ. Έζησα αυτή την πολύ ωραία περίοδο με, με, πάντρο, με Μπάρλο και Φάντροκ. Έζησα την περίοδο με τη, που φτάσαμε στου τέσσερι του ΕΦΑ. Ήμουνα στο αγωνιστικό χώρο σαν. Πώ το λένε, Βολμπόι, Βολμπόι, Βολμπόι. Και φυσικά ήμουν, αέκαι, εννοείται όλα αυτά τα χρόνια. Τελειώνω το κεφάλαιο αυτό λέγοντα το εξή για να απαντήσω λίγο στου παουξίδε. Ότι. Α, ναι, έγινα και καλό σταλτή, σωστή. Έκανα 400 εμπόδια, πολύ, ένα πολύ δύσκολο άθλημα. σω μετά το 10 θα ήταν το πιο δύσκολο. Ένα πράγμα που μου μείνα από αυτό ήταν το fair play. Δηλαδή, όταν τρέχει 400 εμπόδια. Φτάναμε στα 250 μέτρα πριν μπούμε τελική ευθεία και όλοι ήταν κομμένα πόδια. Αναπνοή δεν είχαμε. Όλοι mm. ε, το λέγαμε νεκρό σημείο ότι δεν ξέρω αν είναι δόκιμο όρο. Εκεί λοιπόν βογκάγαμε. Άκουγε Βόγκαη, εσύ βόγκαη και, και ο διπλανός και με την ψυχή τρέχαμε. Πολεμάγαμε. Ούτε ντόπε, καθαρά πράγματα. Ε, σου μάθαινε να αγωνίζεσαι καθαρά. Έτσι θέλουν και για την ομάδα μου. η Άιξο θέλουν να κερδίσει καθαρά. Οτιδήποτε άλλο δεν το δέχομαι. Όλοι μα το θέλουμε αυτό. Αν εξαιρέσει μια μερίδα Ολυμπιακών που έχει θυστεί λόγω τη αμαρτωλή 20η Αλλά αυτό θα, θα το <laughs> αποφύγουμε στο στον δρόμο. Αλλά κάποιοι αποδέχονται, άντε α κερδίσουμε αρκεί να κερδίσουμε. Αλλά όλοι θα θέλαν να κερδίσουμε και με καλή μπάλα και καθαρά. Πώ κερδίσουν όταν Να μην κερδίζει πέναλτι, α πούμε που. Δεν, δεν άλλαξε ομάδα. ομάδα, απλά παίζαμε στον Παναθναϊκό. Α, αυτό το παιχνίδι. να πει στον Παναθναϊκό, γι' αυτό το παιχνίδι. Ήμουνα μέσα στον Παναθναϊκό και το πρώτο παιχνίδι που είχα δει ήταν Παναθναϊκό Βέρεια. Και θυμάμαι τον Σούλπιτο, τον Φραγκίσκο Σούρπι. Mm. μόνο αυτό θυμάμαι. Ε, ε, έλεγα λοιπόν ότι θέλω να κερδίζει καθαρά η ΕΕ. Τίποτα Κάποτε λοιπόν. Τότε... Δύσκολο, είσαι δύσκολο. <laughs> σε, σε πρέπει να έχει υπαρξιακά θέματα, Γιώργο. <laughs> <τελειώνου. laughs> Δεν νομίζω. <laughs> Θα τα πούμε. <laughs> Βάλει μια ενοτελή. Τε, τελειώνω τελειώνω ναι. ότι μια φορά παίζαμε μια γαλλική ομάδα, έπρεπε να κερδίσουμε ένα-0 για να προκληθούμε. Κάπου στο 87 ήμασταν χοι. Σβήσαν τα φόντα στη Φιλανδία. Η ΔΕΗ μετά το πήρε πάνω τη. Η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε, Επαναλύθηκε ο αγώνα. Ο διευθύντη ΔΕΗ όμω μου ήταν να Σίγουρα. Το κάνατε και με τον Ολυμπιακό. Αυτούμε στον ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό έγινε. Και τον αγώνα <σίγουρα> τον επαναλάβανε. Δεν πήγα και δεν ξαναπήγα στο γήπεδο για 10 χρόνια. Σοβαρά. Είπε <σίγουρα> ότι. Αν συμβεί αυτό. Μακάρα ήταν και άλλοι αεξίδε σαν και σένα. Πού πάμε τώρα, σε ποιον πάμε. Α πάμε στο στάθι που είχε ενστάσει αυτό που είπε τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, μένα μου άρεσε το πέραν του Παπουτσέλη. Γιατί βγαίναμε από δέκα χρόνια και είχα φτάσει δεύτερο αιώτος πανεπιστήμιων. Και εντάξει, επίσης να το συνδέσουμε με τη μουσική, χωρίς πλάκα. Ένα από τα πιο πένθυμα, θυμάμαι, απογεύματα της μαθητικής μου ζωής ήταν, ας πούμε, απόγευμα Κυριακή που είχαμε χάσει βόλεϊ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι τρι, τριπλή ήττα. Ε, θυμάμαι να είμαι μόνο μου γιατί στην Κυψέλη που μεγάλωσα, δηλαδή ήμουνα στα Πατήσια μέχρι στο Δημοτικό και μετά πήγα Κυψέλη. Είχε πάρα πολλού Παναθηναϊκού, είχε και Ολυμπιακού, αλλά δεν ξέρω τι είχε, Η δική μου φωτιά είχε πάρα πολλού Παναθηναϊκού. Οπότε στο σχολείο ήταν χαμό. Δεν ήταν κάτι. Καθ... Είχα από ιδιωτικό, δημοτικό, ψιλοκυριλέ κούλ. Cool, βρέθηκα στο δημόσιο το Original, το ωραίο, το κυψελιώτικο. Χωρίς να έχω φίλου γιατί είχα αλλάξει γειτονιά. Λογικό όμω στην Κυψέλη να έχει πέσει τόσου παραθαϊκού, όχι. Ε, ντοκι... Παντού ολυμπιακό είναι πιο πολύ σοπαδού. Έχει σύμφωνα με Παντού <σοφεί> ε, υπάρχουν <σοφεί> τώρα παντού, υπάρχουν από περιοχές... από Ελλάδα ίσως, Όχι, υπάρχουν περιοχέ που ο στο κέντρο τη Αθήνας Στη ή... ναι, εντάξει. Ναι. Στο στο ε, σε αυτέ τι δηλαδή <σοφεί> εκεί, ναι. ήταν, ήταν τέσσερι Με το στο που το 1986 πότε ήταν. Το 1986. Μετά όταν πήγαινα ένα σχολείο, είχαν κουρευτεί, είχε κουρευτεί ο Μπατίστα, θυμάμαι. Είχαμε <σχερ> χάσει πάλι το. ενα μηδέν θα... με την κεφαλιά θυμ... του Φάραντζα. Δι... Δι... Δεν θυμάμαι τις χαρές Εκεί είχαν μιμηθεί του από τον τελικό φέτρο του Φέτο Μαδέο με. Όχι, σημαν, όχι δε, δε, δε. με τον Πολίτη. Κώστας ή ο πολίτης. Όχι, όχι, Που και ήταν αποστολή στην Καζαμπλάνκα μου τραγούδια στο την Παναγία, λέω και με σαν Μικρός, επειδή ο Ολυμπιακό είχε χάσει παντού. Όλα. <σχελίδε> Έβρεχε κιόλα. Δηλαδή, και ήταν και αυτό ότι επειδή είχα έρθει νέο στη γειτονιά, ε, η πρώτη μου φίλη ήταν Ολυμπιακή. Χωρί πλάκα βρήκαμε ένα κοινό. Γιατί δεν είχα βιώματα από την Κυψέλη. Δηλαδή, δηλαδή άλλαξα μια γειτονιά, άλλαξα σχολείο. Επειδή πήγα γυμνάσιο και ήμουνα μόνο μοναχούλη. Και όντω με επηρέασε αυτό. Και επίση ε, ε, είναι και η σχέση που έχω με τον πατέρα μου. Δηλαδή, εγώ, μετά μορφώθηκα, διάβασα και δεν με επηρεάζει το, το ποδόσφαιρο ή τον μπάσκετ στη ζωή μου. Απλώ όταν μιλούσαμε με τον πατέρα μου, πολλέ φορέ έλεγαν έργα, μου το χάσανε. Ήθελα, ήθελα να τα ακούσει. Δηλαδή, ότι συμπάσχω. Ο πατέρας ζούσε στο νησί. Όχι, όχι. Κανεί δεν ζούσε στο νησί. Μάναμε τα καταγωγή, απλώς, μας και απλώ μα αφήνανε εκεί τα καλοκαίρι. Ε, και η, η, η, πραγματικά ίσω να έχω γράψει και τραγούδια ήττα του Ολυμπιακού, που εντάξει δεν έχει Έκδοθει. Δεν έχει εκδοθεί, ναι. Ε, ακόμα. Ε, ακόμα, ναι. <laughs> Αλλά ήταν μια χαρμολήπη. Και τότε, από τότε, αυτό σου δημιουργεί. Πραγματικά το λέω. Θέλω να κάνουμε ψυχανάλυση το podcast. Όταν αγαπάς την ομάδα σου, ακόμα και όταν χάνει. Έτσι. Είσαι πιο ένθερμο υποστηρικτή δεν είσαι Είσαι ναι, Πληγωμένο ερωτευμένος με την ομάδα. Το θέμα τένας... εγώ θα σε αγαπώ και εμείς θα το έχουν όλε οι ομάδε. Δηλαδή, το έχουμε σίγουρα. <Ρι> ναι. <Ρι> το έχουμε <Ρι> <σύνοδεύσει>, <Ρι> ναι, ναι. Αλλά... Νομίζω οι κανονικοί <Ρι> οπαδίτε <πατήλους>, το Το, <Ρι> το έχουν... έχουν, δεν το έχουν ακριβώς με αυτού του Έχουμε και εμεί αντίστοιχα. Ε, εμεί ναι. έχουμε και το στι χαρέ και τι μαζί. Πού το Πάω ξέρω και ξέρω Πιο φιλοσοφική είπε, η, η <laughs> πρώτη μου επαφή με τραγούδι στο γήπεδο που θυμάμαι να έχω μείνει έτσι ήμουν πέντε χρονών στη Ριζούπολη έπαιζε ο Ολυμπιακός Απόλλωνας δεν είχε πάει ο μπαμπάς μου εκεί για να ξέρεις, ήταν σαν να λέω θα πάω το γιο μου θα πάω μαζί με το γιο μου στο γήπεδο ρε παιδί μου, και με πήγε εκεί γιατί ήταν κοντά στο, στο σπίτι μας στα Κατοπατήσια το θυμάμαι σαν να, να, να ακούω να τραγουδάνε όλοι μαζί. Μάλλον βρίζανε προφανώ. Αλλά μουσική στα σταθιάσουν. Θυμάμαι παίχτε όπω το Μίλο Σέστητ, Πέτρο Ξανθόπουλο. Εντάξει, Μητρόπουλο ήταν τότε. Και θυμάμαι ένα θυμάμαι, Αυτό δεν το θυμάμαι. Το είχε υποπατρέασμα να το ξαναβρίζω κι εγώ. Ξέρετε, πέντε χρονών. Έριξα τέτοια και δεν με ξαναπήγε. Το θεώρησε ότι. Αυτό το έχουμε καταστραφεί το βέλγιο. Είναι κακή επιρροή. Αλλά θυμάμαι τη χοροδία αυτό αυτό το πάθο α πούμε να τραβούν ένα λόγο. Σε βοήθήσει στην τέχνη σου. Ο Ρυγκιακό. <laughs> το το πάθο <laughs> αυτό, η είτε πάντων χωρονία ότι... ε, του υπέδου. <laughs> Κοιτάξτε, επειδή επηρεάζει την γνωστή μου, δηλαδή φαντάζονται. Δηλαδή, δηλαδή έξι χρόνια γυμνάσιο Λίκιο, είμαστε συνεχώ ή τι μένει. Υπήρχε λίγο αναλαμπή του μπάσκετ που και πάλι δεν είχε όχι. Και, ότι... και... Ναι, δεν... και εκεί, και εκεί ναι. πίκρα. Το μπαμπάμε το πήγαμε στο γιατρό, τα χάσαμε την Πανταλόνα, κανονικά, όχι χωρί πλάκα, το πήγαμε. <laughs> για, για ενέσεις γιατί σηκώθηκε εκεί ο, ο Τόμψον πώς το λέγανε αυτό το... Κορνίδης Τόμψον και αυτός ο, Thompson, ο τύπος ναι. εκεί <laughs> και δηλαδή και. θυμάμαι τις πίκρες αλλά δεν με ξενερώνει αυτό δηλαδή, το... θυμάμαι Παρα... νοσταλγικά Παρα... της πιπαράξενο έτσι αυτό μας και το νοηματίζεται ε, Αυτό είναι το ωραίο <laughs> και, αν θυμάσαι ήταν η πρώτη φορά τότε με τη μπαταλόνα <laughs> που εμφανίστηκε ένα Πανώ στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο που έλεγε Μπανταλώνα, thank you. Και είχε γίνει, γίνει σάλος στι εφημερίες γιατί το δεν υπήρχε αυτό το να χάνει ας πούμε, ελληνική ομάδα και να, να βρίζεις. Ήταν λίγο το λες... ψικό το κλίμα. Ρε, παιδι, ήταν, εκεί ήταν που ήταν πανηγύριζαν ο Οικονόμικο Αλβέρτι. Ναι, Ήσκέσαι, <σφερ> αυτό είχε το αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στον Ομιδελικό. Και θυμάμαι εκεί δεν είχα πάει ο δύο για να το δω αυτό. Το.. Τον πανταλό θα είναι και παραπληκτώντα τον πανό, το, το είχαν φτιάξει δύο φίλοι μου, Οπότε ήταν μια καλή περίπτωση, όπω καταλαβαίνει. Κοίταξε <Και> μετά, έγινε... έγινε must, μετά με Σου και... <Β'> φυσικά, ναι. Ρομπέρτο που. Πώ θα το μαρκάρει, αριστερά ή δεξιά. Ξέρω... Ναι, ναι, είναι ωραία η μουσική στο γήπεδο. Και διαλέγουν συνήθω ύμνου. Δηλαδή διαλέγουν τσιτσάνι, σαβόπουλο και τα παραφράζουν έτσι. Σωστά. Δηλαδή τέτοια το Τον τίρλαντα, τίρλαντα, παίρνουνε που... Δεν είναι του Σαββόπουλα, το είχε κάνει αυτός γνωστός. Παίρνουνε... θα τα πούμε μετά αυτά. Δηλαδή είχαν πάρει τα καβουράκια, ήταν το Με, ναι, ναι, 20 έτος του γύρω. έτος, ναι. Αυτό δηλαδή... το έκαναν οι Παοξίδες. Σοβαρά. Ναι, ναι, οι Παοξίδες και μάλιστα ήταν λίγο πριν το γύρω σε ένα στον τελικό κυπέλλου Παοκάρης. Από εκεί βγήκε αυτό. Από εκεί βγήκε και ένας τόπος άνυδρος <ΣΠΣ> Άνεξε τα τελευταία λίγα χρόνια Οπότε τρέλα Και απέναντι και στον Άρη Αν δεν κάνω λάθος, που Ήταν μέσα στην Τούμπα Οπότε Α, ήταν, υπήρχε έξαψη εκεί, Αλλά κοίταξε ο Λαός για να ενωθεί Δηλαδή για να συντονιστούν Είναι και ο μουσικολόγος εδώ να μας πει πιο καλά Φυσικά. Για να, να ενωθούν Χιλιάδες φωνές Πρέπει να είναι κάτι απλό Λιτό, αρχή, μέση, τέλος Μουσικά εννοώ, σαν... σαν. και μετά να, να παίρνει πάνω τι συλλαβέ που αλλάζει στο. Είχαμε ακούσει ένα podcast που. Παρα... Τώρα δεν θυμάμαι τον άνθρωπο για να τον αναφέρω κιόλα. Που παραλύlizσε τα συνθήματα με το δημοτικό τραγούδι. Μα ναι. Ότι ένα υπάρχει, ξέρω εγώ, ο οποίο το συλλαμβάνει. Αλλά μετά Α, και το γίνεται. Και πώς... Να ναι, ναι, ναι. το υιοθετούν, ότι ναι, ναι. δημιουργεί ένα. Αλλά ξέρετε, πήγαμε στο Τσιτσάνι για το 4, έτσι. Να. Δηλαδή γύρισε. Ο κόσμος ναι, στο δεν τζιτσάνι. ήταν κάποιο σουξέ τη εποχή. Στο Ρέμο ή σε κάτι ναι, ναι. που ήταν ναι. τότε. Πήγε στο Τσιτσάνι για να του ενώσει όλου. Γιατί πρέπει να ενώσεις, πρέπει... Εντάξει, είναι άντρε κυρίω που γκαρίζουνε. <laughs> Ποια μουσική του Ρέμο, α πούμε, θα μπορούσε ρε, παιδε, yeah. να πει. Yeah. Όχι, δεν yeah. πήγανε κάτι... σε σουξέ τη εποχή. Τη εποχή του 2000. Ε. Ναι. Να ναι, πάνε σε κάτι κλασικό. Να σε κάτι για να ενώσει όλου. Για να είναι διαγενειακό προφανώ. Να το τραγουδάει το Πιτσυρίκι και ο παππού του μαζί. Και ο μπαμπά ανάμεσα. Εσύ, ξέρει, άμα σου θα ξέρει καλύτερα. Μπορεί, δεν αφή. τα ξέρω καθόλου καλύτερα. Yeah. Αλλά είναι ωραίο ο παραλυσμό. Ο παραλυσμό, ναι. Είναι πολύ ωραίος. ότι είναι το σύγχρονο δημοτικό τραγούδι. Το... Είναι δύο πράγματα εμένα που, που θα πω και για μένα, μην ανησυχείτε. Mm. Αλλά ε, αυτό που λες έχει πολύ. Πλέον, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα κάποιοι βγάζουν αυτά τα συνθήματα, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι στην πραγματικότητα. Αλλά κάποιοι τα φτιάχνουν αυτά τα πράγματα και τα φέρνουν. Εγώ, α πούμε, πολλέ φορέ έχω αναρωτηθεί. Τα, αυτά φοβερά πανό που υπήρχαν όταν εγώ μεγάλωνα και πήγαινα στο γήπεδο που ήταν από που τα βλέπα, ξέρω εγώ, το θυμάμαι ένα τεράστιο των Athens Fans. Ένα πολύ μεγάλο που έπιανε, ξέρω εγώ, πέντε κερκίδες επάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πού να είναι αυτό, βρε, παιδί μου. Είναι. Όταν είναι κορεό, είπαν ότι. Όχι, πα, πανό δεν αυτά, είχε. Πανώ, τα κορεό είναι και καινούργια πράγματα, ήταν ναι, ναι, ναι, ναι, τα τελευταία ναι, ναι, ναι, 10-15 χρόνια. Ναι, ναι. Ε, ήταν κάτι μεγάλο πανό. Θυμάμαι ένα, ένα άλλο που ήταν ε, μισό, μισό πορτοκαλί, μισό πράσινο και, λε, και λεγόταν Βαζελομάνια. Το, αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ναι. Αυτό το θυμάμαι και πολύ κλασικό. Και το Αθεντ Φάν ήταν ένα πολύ μεγάλο κλασικό πανό. πού να είναι αυτά πάνω, Δηλαδή. Είναι σε κάποιο μουσείο τη Οπαδική Τρέλα. Δεν ξέρω πού ακριβώ είναι. Κάπου είναι όμω. Αν έχουν παραμείνει, ξέρω. Δεν έχουν κα, κόψει πω, εγώ, κομμάτια. Εγώ θυμάμαι να φτιάχνετε δύο πανό στο πάρκινγκ. Δίπλα α, ναι, στην Αλεξάνδρα. Το, το Βεζινάδικο. Ε, ναι. ναι, εκεί. Γιατί ήταν πρωί Κυριακή, α πούμε, ε, που δεν είχε αυτοκίνητο το πάρκινγκ. Θυμάμαι να, να φτιάχνω. έχω φτιάχνει αυτοκίνητο. Έχει δίκιο. Το θέμα είναι. Τα χρησιμοποιεί πολλά χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά εξαφανίζονται. Δεν τα ξαναβλέπει ε, ποτέ. κάποιο θα πένε στο σπίτι του τα. Κάτι ναι, είναι. Είναι σαν τη σημαία του Πολυτεχνείου. Δεν είναι Εξαφανίζεται έτσι. Όταν γίνονται πολύ τοξικά συνθήματα, δεν ξέρω ποιο τα γράφει. Είδε ότι αυτά που τραγουδάνε όλοι και το πλήγαινε στη διαφήμιση είναι τα μη τοξικά. Αλήθεια είναι αυτό. Στη δηλαδή διαφήμιση όμω δεν θα μπορούσαν να πάρουν. Καλά με διασκευή σίγουρα το, σκώμα. Σκώμα. το, το ναι. τιμημένο. Ναι. Ναι. Ναι. Μα ναι. δεν εκπροσωπούν και όλου. Δηλαδή στην ΑΕΚ είχε κάποια. Αλήθεια είναι γιατί υπάρχουν υποομάδε μέσα στι ομάδε που πια ήταν λιγότερο εμφανέ, τώρα είναι πολύ εμφανέ. να κάνει τώρα σύνθημα που να προτρέπει σε δολοφονίε, διάσπου. Ενώ να κάνει λίγο πίκα τότε χάσατε πέντε μεν. Εντάξει, οκ. Να ακολουθεί ναι. λίγο, ναι. ήταν σαν. Προ, Προάγγελο τη τραπ, τρόπο την. Ναι, ναι, ναι. ναι κάπω έτσι. έτσι. υπάρχει μια σύνδεση με αυτή. Στον στο κομμάτι το παντικό. <χι> στον Μπάουκ. Το, στο... στο, ναι. το λέω αυτό. Το λέω Βορειοαναδίτικα. Αν <χι> <σ và σẽ> <σẽ> και δεν μιλάω Βορειοαναδίτικα, μόνο αυτό έχω κρατήσει. Υπήρχε ο αστικός μύθος ότι τις ρήμες τις γράφανε. Πολλοί, αλλά κάποιοι που τη γράφαν τι ρύμπε ήταν μέσα και ο Γουράρη, ο Ρασούλη, πολλέ φορέ. Ναι, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά με όλη αυτή την ωραία. κουλτούρα τη γηπαιδική. Πάντω στο εξωτερικό είναι πιο ωραία. Το You never go alone. Καλά είναι να τριχιάζει, να τριχιάζει το να το τραγουδάνε. Είναι κορυφαίο. είναι αυτό το πράγμα. Το, το, το, το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα μου φαίνεται πω τραγουδάω τον ύμνο του Παναθνέκου. Το οποίο μου αρέσει και σε κομμάτι. Δηλαδή είναι και, είναι και, μου φαίνεται Ουζό, και ωραίο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι και ωραία μουσική. Από την δηλαδή. περίοδο του COVID που πλέναμε τα χέρια και έπρεπε να τα πλένουμε. Α, με ναι, καταλαβαίνετε. Εγώ με τώρα να μα πει ο Aeg yeah. Δεν δε, δε, κατάλαβα. Δε, στον ύμνο τη Aeg τον πρώτο. Yeah. Λέει ένα τσουρεαλιστικό στοίχο και μου αρέσει πάρα πολύ. Yeah. Τι. Σουτάρεδε και σπάστε τα δοκάρια. Δηλαδή το οποίο άμα το σκεφτεί είναι προτροπή, όχι το βάλει τον κόλ Ναι, ναι. ζημιά και φυσικά αυτό ταιριάζει με την ομάδα που μετρούσε κάποτε τα δοκάρια. Με <laughs> Νικολαίδη Είχε αποσυρθεί. Και είχε Έπαινε, έπαιζε το μόνο, όχι, το όχι, το μόνο ξανά και, τον είχε, ναι. και, δεν και και δεν ακούγονταν. και μετά έπανήλθε. Ήταν λόγω της φωνής του Μίμη. Ο Μίμης είναι ναι. σημαία αυτό είναι Μο, βασικά. Στο, το τα το, αυτό το τραγούδι. Μίμης ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ε, Παπαδόπουλου του είναι. Ε, μάλλον Παπαδόπουλου, βέβαια. Ναι. Μάλλον Παπαδόπουλου άρρωσε στου αγγλίε. Αυτό είναι ο επίσημο ύμνο. Είναι ο επίσημο. Ναι, ναι. Αυτός... Ε, Υπάρχουν γρα... καμιά... ε, 5, 6, 10. Το μόνη ξάνη αν... τα δοκάρια. Έλατε. Νομίζω ότι έχει να κάνει με Τηλευετή το παλικάρια οξύνη, Λέει, λέει ναι, όμως σπάς, μετά πάλι, πάλι. τα δίχτια ασκήστε Ναι, ναι, εντάξει Αλλά είναι σουρεαλιστικό λίγο με ό,τι πάει ναι. Σουρτάζεται και σπάζει σου στα δοκάρια Για το δοκάρι ο Προδοσπερόφιλος λέει όχι κρεγά μότο Ναι, να πάει δοκάρι και μέσα Παρεμιπτόντος, το ολυμπιακό Ο ύμνος τώρα τον έχετε αλλάξει Παλιά λέγει ολυμπή, ολυμπή, ολυμπία Και τώρα λέει ολυμπίκ έτσι ακούω. Σοβαρά. Ε, ναι. όχι. Το οποίο μου φαίνεται... καταρχά, εντάξει, έχετε έναν ύμνο τώρα. Δεν θέλω να, <laughs> να, να, να σε, σε πικάρω ιδιαίτερα. Αλλά λέτε για ένα φιλικό που κερδίσατε. Και αυτός είναι ο ύμνος σας. Δηλαδή, εγώ εγώ νομίζω πάντως ότι είναι αυτό ενδειχτικό ολυμπιακοσύνης. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι και ακόμα σε θυμούνται οι Σάντος και ο Πελέ... Είναι, και είμαστε καλύτεροι από του άλλου, <Ρι> γιατί είχαμε χάσει, α πούμε, και επίση είναι μια στιγμή λεβεντοσύνη μεγάλη, α πούμε. Ε, είναι. Ε, δεν ε, ξέρω. Ρε, πόσο παιδί, τι, το... Το... το καλύτερο που έχει την κόσμη κερδίσαμε, α πόσο... πούμε. Ε, ναι, εμένα να πω μουσικά. Mm. Μα, εντάξει, όταν τον ακούω τον ύμο του Ολυμπιακού, ξυπνάει κάτι μέσα μου, γιατί με τον μπαμπά μου σα mm. τα λοιπά Αλλά μουσικά να το κρίνουμε. Νομίζω ότι το Παναθλαντικό είναι ο πιο. έχει αρχή, μέση και τέλο. Έχει ρηφάκι, τατά, τα, τα, τα, τα, τα κτλ. Δεν έχω κόμπλες το τραγουδίστο, δεν είμαι τόσο... Εντάξει. Άρω, ναι. Ξέρεις, ναι. Και, δηλαδή, και είναι το Μουζάκι, που είσαι ένα συγκρονιστικό συνθέτη. Και είναι δυτικό ε, τρόπο, ε, γενικά. Ναι, έχει είναι ένα πιο αστικό. Έχει μια αστική ορασματικότητα. Ται, ταιριάζει, ταιριάζει με την ομάδα αυτό. Και είναι πιο, πιο εξελιγμένο. Ήταν μουσικά, αυτό, ε. θα μας πείτε, δεν ξέρω. Γιατί τώρα είμαστε όλοι... Τώρα δεν έχει κοινωνική διαφοροποίηση. Oh. Αν στην ηλικία, όλ, που με, στην ηλικία που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες ναι. Στην ηλικία μα τώρα και όταν ήμασταν πιτσιρικάδες Ήταν ξεκάθαρη η διαφοροποίηση ξέρω, και δηλαδή δηλαδή. Δηλαδή. Υπάρχει κάτι που λέει ο Αντώνης Πανούτσος Που λέει mm. ότι από τη στιγμή που άρχισαν mm. να μεταφέρεται ο κόσμος σε πολυκατοικίε. Εκεί χάθηκε το... Ναι, ε, Άναι, γιατί έφυγε από τη ναι, γειτονιά Όσο ήταν ακόμα στη φάση των μονοκατοικιών άλλα, Ήταν πιο δεμένοι ο παδό με την ομάδα ήταν και πιο γεωγραφικά τοποθετημένο, ας πούμε. Ε, αναμενόμενο αυτό ναι, έτσι. Είναι. Ενώ μετά με, με τι πολυκατοικίε, με, με την επέκταση τη Αθήνα, α πούμε, χάθηκε. και στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, ε, αντίστοιχα πρέπει Σε να Στη Θεσσαλονίκη ήταν όπου υπήρχαν πρόσφυγε. Ήταν ΠΑΟΚ. Ε, ΠΑΟΚ. άρα τα χωριά και οι υποβαθμισμένε τότε περιοχέ. Να βγει ταξικό δηλαδή λίγο. Ε. Ναι, ναι, ναι. Στο κέντρο ήταν. Και καταγωγή. Mm -hmm η έμπορη οι έμποροι ήταν με τον Άρηκ, ήταν κάτι κάτοικοι του κέντρου και στις παρυφέ τη Ανωπόλης ήταν... Για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό υπάρχει η, η, η, ένα αστικό που δεν νομίζω ότι ισχύει mm. που λέει ότι μετά τους βομβαρδισμούς του Πειραιά ε, φύγανε κάποιοι πειραιότητες στην Αθήνα να ζητήσουν βοήθεια και οι Αθηναίοι, ας πούμε, του πολέμου που ήταν αστεί και τα λοιπά. δεν τους, ε... και δεν τους βοήθησαν εκεί, και βαλόκτα. από εκεί ξεκίνησε το μίσος. Αλλά το οποίο θεωρώ ότι, όπως όλα αυτά με τους βοβαρατισμούς, γιατί Πέσβαινε και διάφορα εκεί, χρυσά, βγήτηκα, κάτι ξέρω κτλ. Είναι όλα... είναι όλα μύθος ναι, Νομίζω είναι <σταλείγουν> με τέτοιτα είναι... προσπάθεια να δικαιολογήσει το γιατί ας πούμε είναι... Έχει αθηναϊκές φινακίδες ναι. ναι. Είναι κακή Άντως, η Παναθηναϊκή Οι και, περιοχές ναι. και όλα αυτά παίζανε ρόλο Δηλαδή εγώ είμαι γέννημα αθρώμα γέννη Μπελοκυπιώτης ε, Εμείς είχαμε, στην οικογένειά μας δεν είχαμε κανέναν ολυμπιακό Αποκτήσαμε έναν θείο εξανχιστήρια που πατρέστηκε μια εξαδέλφη τη χωρί. Όχι, εντάξει. Αλλά δεν είναι πολύ μιλήσει σε αυτό το στην Κουγένεια. Γενικώ, είναι παρία. Εγώ νομίζω ότι οι φίλαθλοι μέσα από την ομάδα του, η ομάδα του βγάζει και κάποια χαρακτηριστικά. Και στο κομμάτι τη Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ έντονο, τρει ομάδε. Εντάξει, ακλήσε λίγο πιο ουδέτερη, πιο μικρή μερικά, αλλά πάω κάρι ειδικά. Έβλεψε ότι η αργία είναι προβληματικά από. Δεν υπάρχει Να μιλήσουμε λίγο και μουσικά. Τι κάνει ο καθένα στο κομμάτι τη μουσική, γιατί όλοι κάνετε κάτι. Οπότε με ποιον να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε πάλι με τον Πρεσβύτερο. Δεν μα έχει ούτε για τη διά διάσταση τη παναθινακοφροσύνη. Α έχει πει. Όχι, δεν ξέρει. Τη παναθινακοφροσύνη. Τη παναθινακοφροσύνη. Κοφροσύνη, ναι. Το ξεκίνησα να το λέω. Δηλαδή, ε, καταρχά, μία από τι πρώτε μου αναμνήσει ω παιδί, το θυμάμαι, ήμουν πέντε χρονών και ο παππού μου έχει πάει στη Λεωφόρο και βλέπουμε ένα, ε, ένα φιλικό καλοκαιρινό. Είμαστε στην απέναντι από τη Θήρα 13. Δηλαδή αυτό τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Χάσαμε, μου φαίνεται. Αυτό μου το έλεγε βέβαια μετά ο παππού μου, οπότε έτσι το θυμάμαι. Ε, μεγάλωσα σε μια περιοχή όπου ήταν όλοι Παναθυνάκοι. Είχαμε έναν Ολυμπιακό, θυμάμαι στο σχολείο. Πήγα στο 56ο γυμνάσιο, στην τάξη μου, στο τμήμα μου. Είχαμε έναν Ολυμπιακό. Δεν τον πήραζε κανένα ποτέ, γιατί ήταν σαν εξωγήνισα. Προστατευόμενο είδο. Ναι, δεν να έδεγε στον Πόρση να λέει ότι θέλει. Δεν του έδινε ποτέ τίποτα. Ε, το, η Παναθηναϊκή που προέρχεται από αυτό είναι οικογενειακό λέγκας Περάδοση, είναι παράδοση. Ναι. είχαμε ο προπάπους μου και ο θείος της γιαγιάς μου ήταν ε, ΑΕΚ γιατί ο προπάπους μου είχε έρθει από την πόλη ε, και τον αναμενόμεο και <laughs> κατάφερε μονάχα και έφερε το, το γιο του η, η γιαγιά μου ήταν ε, ότι ήταν και ο άντρας της Παναθηναϊκή δηλαδή <laughs> όπως γινόταν κίνησης Καλέ εποχέ, Όχι, δεν καλέ, κατά τα. Ενδυνώ. Εκείνε τι εποχέ, τέλο πάντων. Όχι, δεν τα επίκτητα. Ήταν επίκτητα <σχελόντα> δηλαδή, ειδικά για τι γυναίκε, δυστυχώ, ήταν επίκτητα. Ε... Βεβαίω δεν ασχολιόταν η γιαγιά μου καθόλου. <σχελόντα> Αλλά όλη μα η οικογένεια ήταν κατά αυτόν τον τρόπο και μεγάλωσε εκεί πέρα. Αυτό ήταν. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, και όλο ο περίγυρο, η καθημερινότητα ήταν αυτή. Ήταν όλοι πέραν τώρα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το πράγμα. Και στου που έχει αλλάξει και παντού έχει αλλάξει. Α πούμε στην Κυψαρία μου κάνει εντύπωση που να... και η Πατήσια πάλι μου κάνει εντύπωση που ο να... Ολυμπιακό, αλλά προέρχεται από το, από το, από το λέγκε του μπαμπά, έτσι. Αυτό δεν είναι. <Το> πατήσια, κοίταξε, είχε πολλού αεκτζίδε. Πάλι πολύ λογικό. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, ναι, είναι, είναι στα λοιπόν, όρια, είναι κοντά. Ήτανε και φίλοι, δηλαδή μέχρι τον Μπάγεβιτ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν ψιλοκούλ. Δηλαδή, ο Μπαμπάζ μου έλεγε ότι πήγαινε με φίλου του Φιλαντέλ. Θέλω να δει μάτσε. Δεν του υπολογίσαμε του Ολυμπιακού. Είχαν να πάρουν 15 χρόνια πριν. Όταν έγινε το Μπαγκάζ δείχνει τεράστιο μίσο ΑΕΚΟ Ολυμπιακού που δεν υπήρχε πριν. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν το. ότι, Γιατί πιο πριν υπήρχε μια αλληλεγγύη. Ναι, ήταν πιο πριν. Υπήρχε. Δεν το θυμάμαι, μου φαίνεται το περίφημο σύνθημα. Γάβρι, αδέρφια, μαζί θα το γιορτάσουμε στη Νέα Φυλακή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό. Βεβαίω, βεβαίω. Για να κάτσει να έχασε Ολυμπιακό. Έχασε. Για να πάρει το πρωτάθλημα σε σχέση με τον Παραθυναϊκό. Θυμάμαι και με φωτογραφία υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα οργανωμένων πολύ Δηλαδή <στονίτρια> έχει αυτή την ιδιότητα. Γουστάρει την ομάδα του, αλλά θέλει να χάνει και το παράδειγμα. <στονίτρια> <αιώ το, στονίτρια> νομίζω το Ολυμπιακός ΑΕΚ έσπασε τότε με τον Μπαγεβίτσο, όπως ναι, και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. ΑΕΚ Εντάξει, πάντα υπήρχε μία... Πάντα <�άξ>, Αλλά το 2018 και, και μετά και με την Βούλα. Δηλαδή, η ναι, πιο ναι. απεγνωσμένη οπαδική πράξη για μένα του, είναι οι Πανιόνοι που χάλασαν το γήπεδο Το Το οποίο, οι Πανιόνοι Οι οποίοι είναι αδέρφια Ρίξανε καρφιά μπορεί να να Γιατί οτιδήποτε άλλη ζημιά Το το Για να Αυτό είναι πιο κούλο, μένω στην ασμήνη Και συμπαθώ τον Πανιόνοι, το λέω γιατί Γιατί μένω ζωή. Με παντρεύτηκα εκεί, χώρισα ακίνητο το παιδί μου εκεί, ζώνε ασμένοι. Οπότε συμπαθώ πολύ τον Πανιόνιο. Ε, και... Αλλά αυτό νομίζω είναι η πιο απεγνωσμένη ερωτική πράξη <σık> <ο> <σık> <Παδούς>. <σık> εγώ, <σık> από <την> Εγώ από τα <την> καλύτερα πάντω συνθήματα όταν είμαι Πανιόνιο και εγώ δεν συμπαθώ τον Πανιόνιο. Ναι, και έχω φίλους πολύ... και, και, και, και πήγαινα παλιά στον Πανιόνιο γιατί είχαν φίλου που μου λέγανε: Έλε, ανεξέλε, για παρέα, δεν ναι, έχω άλλο ναι, Πανιόνιο. Έλα, είσαι μαζί για παρέα που είσαι πασχετικό, ποδοσφαιρικό κτλ. Οπότε έχω δει το Πανιόνιο. Έχω ρίξει πολύ μεγάλο γέλιο που κάποια στιγμή σε παιχνίδι πρέπει να ήταν στο ΆΚΑ κιόλας. Και είναι εξαιρετικά λίγοι πανιονί. Πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι. με εποχή ακόμα που υπήρνε και. Και αρχίσαν και φωνάζουν. Είσαστε δύο, είσαστε τρει. <laughs> και <laughs> με <laughs> το ζώρι 13. Πάτε από εδώ, πάτε από εκεί. Για να φανείτε πιο πολύ. Μπίβ πανιονί. <laughs> <laughs> <laughs> και το θυμάμαι ω από τι πιο αστείε σκηνέ που έχω εγώ. Στην εβδομάδα που είγαλε επέκταση και στον μπάση και τη σύμποδο. Ναι, και επίση που μετά πήγαν να φωνάξουν και σύνθεμο οι αθεοφοβοί. Δηλαδή 100 άτομα και πήγαν να φωνάξουν και σύνθεμα. <laughs> και του κάναμε ένα. Σ αλλά τους εκτίμησα γιατί το παλέσανε 100 άτομα θα πούνε σύνθημα θα προσπαθήσουν να το πούνε η τελευταία του μεγάλη επιτυχία ήταν ένα κύπελο το φέρναν στην πλατεία και εσύ τα έκπηρα το κύπελο με το Φίσα δεν ήταν ο Φίσα πήγε ακόμα στο Μπανιόνι που έδωσε τα κύπελε μετά λέει ο Σεκοστής Φανόπουλος και ο Βαζέχα ήταν εκνευρισμένος και αρνήθηκε να το πάρει αυτό θυμάμαι το 2007 αυτό όχι πριν το Πιο πριν πριν 1901, το, το ναι. να ήταν... ναι, Ήμουν ήμου στρατιώτη, είχα άδεια ναι, ναι, ναι, και είχα πάει ναι, ναι. να δω τον τελικό. πριν ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. είναι, είναι πολλά χρόνια. Ο Βίντρα ήταν είναι... που είχε βάλει δύο γκολ στον Μπάοκ. Ο Βίντρα έπαιξε μετά και στον Μπάοκ που πιθανότατα να είχε βάλει. που τελειά. λέει: Βγήκε το ωραίο σύνθημα. Πάω και είσαι γίγαντα, πάω και είσαι ένα. Δύο από το βίντεο δεν ξέρω Δεν ξέρω αν φιάνο τα τα τα ο Σαβόπουλος πολύ να τα για να τα σταχιολογήσουμε λίγο Σαβόπουλος τιτσάνη, ε Θεοδωράκης πολύ ειδικά στον Ολυμπιακό τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στον Θεοδωράκη εκεί είχε είχε πολλά βέβαια Ναι ναι ναι θυμάμαι ότι πήγε τώρα μια τ%τιότι ο Ολυμπιακό έχει περισσότερο Θεοδωράκη και ο παραναθηναϊκός έχει περισσότερο το το σίγουρο πάντως είναι, ξέρετε, το αν, αν δείτε τι επιλογέ που γίνονται από του DJs των γηπέδων, όχι DJs κατά αυτού που βολεύουν ναι, ναι, ναι, ναι. με διαφορά μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός έχει το πιο rock ε, κοινό. Όχι κοινό οπωσδήποτε, αλλά η μουσική που παίζει είναι Red Hot Chili Peppers. Παλιότερα ACDC και dc ACDC και το PAUK. Ξέρετε, η ομάδα με τους αβρίδινε. Παίζουνε την Πόρνια ξέρω εγώ. Rivers of Babylon. Σίγουρα κακό αυτό, το τα Ή Go West. Επίσης να βάλω έναν άλλο παράγοντα και συγγνώμη αν μονοπωλώσει. πιο πετυχημένε συναυλίε 80 και σε Φιλαδέλφια, Λεφόρο. Φιλαδέλφια είναι η ιστορική του Ρόριγκα Λαχερίνη. Ναι, σωστά. Λεφόρο, Ρόριγκα Στόνσ. Και εκεί, που δεν έγιναν που δεν έγιναν. Έξανε δύο τραγούδια. Είχε πάει πατέρα μου εκεί, λοιπόν, και είχε, το έχει οικογραφήσει σε μομπινόφωνο δυόμιση τραγούδια. Ήταν, πω, πω. Το έχω σε μομπινόφωνο. Ναι, Λίλιο. το έχει οικογραφήσει ω τι. Είχε πάει στην αίθουσα πυγμαχία. Ο οποίος είναι κάτω από τις... Όλο τις τέχνες ήταν κάτω... Yeah. Ήταν εκεί που πάρει στον τάβλο του είναι. Εκεί που πάρει στον τάβλο του έδυση είναι. Και <πράξε, σχε> είχε, είχε βάλει αυτό, είχε πάνω του... Το είχε πάρει η αγιά μου, το λάτρευε, ξέρω. Το, ήτανε 17 χρόνια. Το είχε πάρει δώρο πολύ ακριβό. Και αυτό είχε ένα, ένα μικρόφωνο με καλώδιο που έβγαινε. Και έχω γραφούσες, ξέρεις, μονοφωνικά. Και είπα και το είχε γράψει. Εντάξει, δεν έχει γ δεν ακούγεται κάτι πολύ καλό, αλλά έχει αποθανατίσει το οποίο το έχεις το έχει ο πατέρας, δούμε, το έχει mm. εκεί, πρέπει να το φτιάξουμε mm. να λοιπόν, το επισκευάσουμε, γιατί έχει χαλάσει ο ημάντας σε όλα mm. χαλάνε οι μάντες στα... δι... δι... μηχανικά είναι εντάξει, απλώς το... mm. τα στοχεία ηλικού έχει ναι, οι στις λεωφόρο π... γινόντουσαν και η Διεθνή Αμνηστία έγινε στη λεωφόρο με Μπρουσ Πρίξτιν ε, και έτσι και λεωφόρο κυρίως τα, τα, τα κάτσε Συνέχεια, Παπαλαζάρου, Μπουράνης ε, Σουγκλάκας Φτάνε πιο αργότερα ναι. λοιπόν, ε, Εκεί πηγαίναμε συνέχεια με τον πατέρα μου Δηλαδή κάθε καλοκαίρι, 6-7 φορές ε, Όλο το καλοκαίρι ήταν αυτό Πάντως μια πολύ, μια πολύ μεγάλη συναυλία Δεν έχει γίνει σε κανένα από αυτά τα κλασικά γήπεδα Έχει γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο που Ήταν ο Ρόπερτ Κλάντ Το θυμάμαι Έξω λοιπόν το στάδιο έχουν γίνει έχουν το Στην αρενά Στην αρενά στην Άρενα, δεν α, ναι, ναι, ναι, ναι, πριν από τον Ρόμπερτ Κλάμ, δεν θυμάμαι άλλο. Που, ναι, ναι, που, ναι, που ήταν φέντε, φέντε. φρέσκο ναι, το ΑΚΑ, πρέπει να ήταν. Το το γέμισε ο Νταλάρα δύο φορέ. Α, αλλά θυμάμαι ότι του Σαββόπουλου είχε τόσο πολύ κόσμο. Το λέει ο Μπέδη ο Νιόνιο, που μετά έχασε το ενδιαφέρον δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Αφού είχε βγει με τόσο κόσμο, μετά δεν ήθελε να κάνει 81. Μεγάλος του Θεού, το 83 είναι το άκα και έλεγε δεν είμαι Πασόκα, δεν είμαι το κουκουέ Ναι, ναι, ναι Και πάλι τραγούδι τέτοιοι ο Θεός Δηλαδή φαντάζεσαι να το κάνεις, με την Αυριανίνα βρίζει η Χατζηδάκη, τα θυμάστα αυτά Ναι, ναι, ναι Σε τέτοιες εποχές Οπότε δεν μασάει ο τύπος, δηλαδή συγγνώμη βγήκε και δυστυχώ στο, στο Καραϊσκάκι δεν έκαναν συναυλίε, δεν μπορώ να καταλάβω. Έκαναν, έχουν κάνει, κάνει πιο εμβληματική εγώ, εγώ συναυλία εγώ πάει στο Καραϊσκάκι όμω. Στην μεταπολίτευση του Θεωδράκη. Αυτή ε, ναι, διτάξει, ναι. είναι η πιο εμβληματική συναυλία γιατί αυτή καταγράφει ολόκληρη και τη δείξανε. Τη, τη, υπάρχει όλο το ναι. βίντεο τη συναυλία και είναι η πρώτη ουσιαστικά. Τη μεταπολίτευση. Ναι, και μάλιστα τόσο μαζική βρεπεδιμπουλάδη. Και άλλη μία Θεωδράκη Νέα Μύρικη. Εκεί είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είχαν στην αυλή οι Εροσμιθ. Δεν είχα πάει ποτέ στο Καραϊκάκι. Το και... κάνει στο Τιγάνι. Γιατί να πα να κάνει. Παλιότερα. Ναι, στο Τιγάνι. Εκτό έδρα πηγαίναμε. Πηγαίνα. Ήταν ωραία. Όχι τότε. Γιατί είχε έρθει και συνέντεο Κόνορ στο καινούριο. Ναι. Κάνει, α... Αλλά μάλλον δεν το δίνουν για αθλητικού λόγου, όπω ξέρει τώρα. Ίσως από ένα, από ένα ναι, σημείο ναι. και μετά να μην το, να μην το έδιναν. Γιατί όντω και εγώ τώρα πρέπει χρόνια να μην έχει γίνει. Το Καραϊκάκι έχει πάρα πολύ καλή ακουστική. Και έχει και πολύ καλή θεάση και αν Είναι πολύ ωραίο σε αντίθεση με την Νέα Φιλαδέλφια, που είναι προβληματικό η και στον ήχο και στο, η, στο, πάντως, στο πώς βλέπεις. Δημιουργείται ατμόσφαιρα. Απλά το, το καραισκάκι νομίζω ίσως ότι οι ΣΑΕΚΙ δυσκολεύτηκαν γιατί πρέπει να το χωρέσουν σε μικρότερο χώρο και αυτό αλλάξανε πιο μεγάλο δεν είναι. Ναι, απλά νομίζω, νομίζω ότι αλλάξανε, αλλάξανε κάποια σχέδια για να χωρέσει εκεί. Νομίζω και... πάντως η κόλαση πραγματική ήταν ηλεοφόρος. Εγώ θα σα πω ότι στηλεοφόρα από εμπειρία, ε. τη χρονιά εκεί που ήταν είχε δίπλα, διαλυθεί η ομάδα ήταν με Ζουνίδη κτλ. Τον, τον έπιανε ε, έπιαν τα, έπιαν τα παιχνίδια τα έπαιρνε ο κόσμο. Δηλαδή, ακόμα τώρα, σύγχρονη εποχή, α πούμε έτσι, ήταν. Τα, τα παιχνίδια τα έπαιρνε ο κόσμο. Συγγνώμη. Γιατί δηλαδή, η, η, η μανία να φύγει ήταν ότι δεν ήταν ευρωπαϊκών Ε, Ετέλειε, είναι πάρα πολύ παλιό. Ετέλειε. Είναι και... ε, το παλιότερο εκεί Είναι παλιότερο. Οπότε είχε δύο επιλογέ. Ή να κάνει την επιλογή τη SAG, δηλαδή στο ίδιο οικόπεδο να το χτίσουμε. Αμφίβολο αν θα παίρνει και τι άδειε θα έπαιρνε και πότε θα έκανε. Και, και να έμενε και ορφανό, ναι. χωρί γήπεδο. Και το δεύτερο είναι να πάει σε μια άλλη περιοχή που θα δώσει πνοή συνολικά στην Αθήνα και θα κάνει μια γήπεδάρα. Ας και θα δούμε, κάνει το μεγαλύτερο και πιο συγχρονο γήπεδο εδώ. Έχω δει μαζί τη λεωφόρο. Γιατί υπήρχε μια εποχή που πέσω από του τρελού και του μαχαιροβγάλτε και του <laughs> <laughs> ό,τι να είναι, μπορούσε να πα με έναν φίλο οικογενειακό ε, ναι, και να δει. Έχω δει με τον πατέρα μου με φίλο μα παναθηναϊκό στη Μα, mm. Έτσι ήταν. Mm. Έχω πάει στο Άκα με τον μπαμπά μου. Είχαμε και τον. Θυμάστε τον Καζιμιέρσκι, τον <χι> Φάουστο. Ναι, ναι, ναι. Με τίποτα άλλο. Τον πήγανε σε οφθαλμίατρο, ο Όλμπερ Μπαρναϊκό. Και είδα, είδα Σαργκάνι mm. εκεί που είχε φύγει ο Σαργάνης και πάει στο Παναναϊκό. Ένα πράγμα που είναι καλό να το θυμάμαι, να το θυμάμαι που δεν το προλάβατε, ήταν το μεγαλύτερο ρεκόρ προσέλευση β' εθνική σε γήπεδο. Όταν πει διά εκτόνω Γνωρίζω. Okay. <χει abdomen> <οχε》. Σ shredded> <gedule hoje> είναι <οχε> πολύ παλιά. <perché> Εγώ μιλάω του 1971. Καλαμάτα Ήκαρο. Οίκαρο Καλαμάτα. Ο, ο θείο με αυτό που σου είπα yeah. στην ΕΠΟ, ο Άριστα Θόπουλο Καλαματιανό. Είμαστε και εμεί Καλαματιανοί. πήγαινε στην Καλαμάτα. Οίκαρο, μια μεγάλη Νέα Ιωνία, φοβερή ομάδα. Υπάρχει ακόμα στο σωματείο. Υπάρχει και βγήκε ένα βιβλίο πρόσφατα που λέει την ιστορία. Αυτό που υπονοεί μέσα ότι η Καλαμάτα τότε είχε. Πατήσει δεν ήταν ο ίκα. Όχι, όχι. Oh. Υπάρχει ένα σε φοβερό σημείο mm. εκεί πέρα. Μάλιστα είναι και ένα φοβερό ρεπετάδικο από πάνω. Γι' αυτό το ξέρω. Mm. Έχει το γήπεδο. Ε, Στην Νέα Ιωνία. Ε. Mm. Πολύ μεγάλο γήπεδο. Mm. Εκεί λοιπόν ε, βγήκε ένα βιβλίο που λέει την ιστορία του Ικάρου και υπονοεί ότι η Καλαμάτα τότε είχε ρίσματα στη Χούντα. που mm. είχε. Ακριβώ, και... ε, μου φαίνεται. Γιατί ναι, ναι. και μένα καταγωγείο με μεσημεία, εννοείται. Ναι. Ναι. Έχω ακούσει διάφορα. <laughs> Δεν μειωφετώ, δε δε δε αλλά έχω ακούσει. <laughs> ναι. Έχει διακοπεί το πρώτο παιχνίδι. Πρέπει η Καλαμάτα να φέρει τουλάχιστον Χ με τον Ικαρόδο. Ναι. Έχει διακοπεί το γήπεδο του Ικάρου και παίζουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Και άμα το Google, υπάρχουν ακόμα πρωτοσέλιδα τη αθλητική κτλ. που λέει το ρεκόρ προσέλευση. Δηλαδή τότε κόψαν 16.500 εισιτήρια και το δρούσαν πολλά. Έλα όμω που μπήκανε, 30, γκρεμίσαν τι πόρτε τη Φιλαδέλφια, 35.000 μέσα και 10.000 απ' έξω. Ο Ασλανίδη τότε έδιωξε του αστυνομικού στα σύνορα. Ο Ασλανίδη ήταν γενικώ. Δεν, δεν μπορούσε, νομίζω, νομίζω, νομίζω, δεν μπορούσε φτισμός, να φτάσει φτισμός, να μπει στο πιστογύπτα. Ναι. Εγώ τότε με τον τρελό το θείο μου, ήμασταν από τι 12 εκεί για τι 4 00 το παιχνίδι και μόλι στάσαμε, σου είπα δεν υπήρχαν τα κιγκλιδόματα, Α, ρίξαν τα κυκλειδώματα και ήταν μέχρι τη γραμμή του αγωνιστικού χώρου ο κόσμο. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι Λατινική και... Αμερική. Είναι τρελό. Και είμαστε στο... Εκείνα τη μουσική στο βέβαια. Στο δοκάρι, το, το αριστερό προσκεπαστή και με βάζει εγώ με παιδάκι. Τότε. Ναι. Και μου λέει, κρατήστε το δοκάρι, εσύ. <χω> Γίνεται η εξή ατυχία. <χω> Που ξεκινάει το παιχνίδι, πρώτη φάση, τρώει γκολ καλαμάτα. Νομίζουμε, δεν έχουν προλάβει να δούμε τα χρώματα. Νομίζουμε ότι το έχει βάλει καλαμάτα. Γιατί είχαν φορά, για να, φορά... Ναι. Φορά να αλλάξει φάνελε. Ο Θείο φεύγει από εκεί, καρφή στη σέντρα να πανηγυρίσει με το κασκόλ. Και όταν συνειδητοποιείται ότι γίνεται, κάθεται, γονατίζει κάτω και αρχίζει να τρώει το κασκόλ. Και το μάζει ψυχονομία. Εγώ τον έχασα. Μόνο την <laughs> <laughs> Μετά δεν ήξερα τι να κάνω. Ακολούθησα όλο τον κόσμο. Φτάσαμε στην Ομόνια και τον βρήκα. Είχε ένα σκαραβέο αυτοκίνητο πάνω, το αυτοκίνητο πάνω στο, στο συντριβάνι γύρω-γύρω που είχε νερό. <laughs> να γυρίζει. Έτσι τον ξαναβρήκα. <laughs> λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή με τον Ήκαρο και το παραμένει είναι... αυτή η προσέλευση το τι γινόταν τότε. Καλαμάτα. Και ναι, τελικά είναι... ποιος κέρδισε τότε. Ένα-ένα, ισοφάρισε η Καλαμάντα στο 1975 και ανέβηκε. Mm. Και να πω κάτι με τραγούδι και με την Καλαμάντα, mm. ανέβηκε. Η δικαιοσύνη είπα ε, την επόμενη χρονιά, τελευταίο παιχνίδι με τον εθνικό. Έπρεπε να, να πάρει χ για να σωθεί. Ε, Έλα, το, ο, το εθνικό πυραιό στο Καραϊσκάκη. Έλα όμως κάπου προς το τέλος, τρώει ένα γκολ και υποβεβάστηκε. Θυμάμαι, καίγαμε στην εξέδρα τις σημαίες, είχαν φωτιέ και ταυτόχρονα τυχώ ακούγαμε στα μεγάφωνα ένα τραγούδι του Μούτσι Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αρθάνεις το θα... <laughs> όπως ακούω αυτό το τραγούδι κλαίω <laughs> <laughs> <laughs> Ωραία, ζυγώνουμε στο φινάλε οπότε να πούμε τρία πράγματα σε σχέση με μουσική όχι οπωσδήποτε ποδόσφαιρο ξεκινάμε, είπαμε με ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος Αν μιλήσω εγώ ε, Εγώ πάλι μουσική και αθλητισμό θα σου πω Δύο, δύο πράγματα, όχι τρία δύο μόνο. Ε, Υπήρξαν πάρα πολλοί ξέρεις στις άνθρωποι που είχαν σχέση με τη μουσική οι οποίοι είχαν, είχαν φανατισμό με το ποδόσφαιρο. Το χαρακτηριστικότερο που βέβαια το χρησιμοποιούνται πολύ και το λένε αλλά το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν ο Στακόβιτς. Ο Στακόβιτς ήταν φανατικός ποδοσφαιρόφυλλος βασικά του άρεσαν όλα τα αθλήματα που είχαν σχέση με μπάλα από ό,τι φαίνεται. Τι η ομάδα του Τσάλοφ. Ακριβώς Ναι, αυτό Τώρα, ναι, τότε δεν το ξέρω. Ναι, από εκεί ψευδεί Όμω ήταν τόσο φανατικό με το ποδόσφαιρο που όταν παίζαν τι Κυριακέ. Πήγαινε τότε εκείνη την εποχή, Ξέρετε, παίζανε στα ίδια γήπεδα. Το πρωί έπαιζε η μία ομάδα, μετά έπαιζε η άλλη γιατί δεν είχαν φώτα, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Οπότε πήγαινε και παρακολουθούσε τρει αγώνε. Ο πρώτο μπορεί να ήταν πρώτη κατηγορία, ο άλλο δεύτερη κατηγορία, ο άλλο τρίτη κατηγορία. Και υπάρχουν, έχουν σωθεί τα, τα σημειωματάρια που σημείωνε τα σκορ. Γιατί έτσι κρατάτε τι εφημερίδες, περίμενε μια πράγμα, να σου <σχ> πει τώρα μπορεί να μπει <σχ> την αλήθεια. Κάτι Μπορεί να βγάλει λάθο χώρα. α πούμε. Οπότε ήταν πολύ φανατικό με αυτό. Μπάσκετ δεν υπήρχε τόσο πολύ στη, στη Σοβιετική Ένωση. Οπότε το άρεσε πάρα πολύ και το βόλεϊ. Και Ήταν μάλιστα διαιτητή ε, βόλαιη. Ο... Ο σωστός. Σωστός. Και έλεγε ότι του άρεσε ό,τι είχε σχέση με μπάλα. Αυτό είναι το... η μία ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι έχω δει αρκετό γήπεδο όταν σπούδασα στη Βρετανία. Εγώ... Σε ποια πολλέ. Στο Σεφλίντ ήμουνα. Σεφλίντ ήμουνα. Και είμαι okay. σεφλίντ United. United. Και είμαι σεφλίντ United. United. Και είμαι σεφλίντ United. United. Είμαι <laughs> Wednesday ήταν. Και είμαι αλλά... Wednesday, ναι, έχουν yeah. να πω το εξή. Εγώ δεν είμαι... Πολλοί άνθρωποι ξέρετε λένε. Εγώ είμαι Ισπανία. Είμαι αυτό. Εγώ δεν είμαι καμία άλλη ομάδα. Είμαι Παναθηναϊκό μονάχ. Ε... Σεφλίντ United όμω. Την παρακολουθώ και την παρακολουθώ ακόμα και σήμερα. Ε, Τραπέζι στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν premier, ξανά πέσε, έχει πέσει και τρίτη, έχει ξανανεύει. Είναι όλα αυτά. Βεβαίω έχουμε και αυτή την ιστορία με τον Baldock, ο οποίο ήρθε από εκεί πέρα, ναι. όπω ξέρετε. Α, ναι, από εκεί Ναι, ναι, ναι κοίτα. Α, η ναι. προηγούμενη ομάδα ήταν Sheffield mm. United και έπαιζε. Πολλά χρόνια, Ναι, ήταν, ναι. ναι, ήτανε, mm -hmm. ναι. Ε, οι Εγγλέζοι, λοιπόν, γενικώ, νομίζω ότι φωνάζουν πάρα πολύ στο γήπεδο. Δεν φωνάζουν ναι, στο γήπεδο. Τραγουδάνε όμω πάρα πολλά πολλά πολύ στο γήπεδο. Έχουν ολόκληρα τραγούδια. Τα οποία το, το You Never Walk Alone βέβαια είναι, τάξι, είναι, είναι, είναι τρομερό και έχω πάει σε έναν αγώνα κυπέλου Sheffield United με, με Liverpool και, έχουν, και εκεί έχει ακόμα μεικτέ κερκίδε. Mm. Του ακούνε να το τραγουδάνουν, αυτού που σηκώνεται. Okay. Δηλαδή ακόμα και ο παδί τη. Ε, μερακλών; ναι, τάξη, είναι για, είναι για όλους, είναι κάτι, είναι σημαντικό. είναι αυτή και η Celtic που το, mm -hmm. το, το ίδιο το έχει ναι, ναι, you mm -hmm. never alone, λένε και ποιος, ποιος το έχει; ε, η Liverpool, η, η, η, η της το... το έχουν υιοθετήσει mm -hmm. πρώτοι ναι, ναι. Δεν είναι κανονικό τραγούδι. Ναι. Υπάρχει. Ναι, το... Ε, θα το βρούμε. Θα βρείτε το μετά στο. <laughs> <laughs> είναι Όπω είναι το, το μόλι ξανά είδα σε αφήνω το ζώδιο. Το οποίο ήταν. Ναι. και το υιοθετήθηκε. Απλά αυτό έχει. έχει Καταρρεύει και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Στη Χουργό, δεν είναι... ναι, ναι, ναι, ναι, Όχι, ναι, όχι ναι, ήταν ένα κανονικό τραγούδι. Ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή δεν γράφτηκε το γήπεδο, α πούμε. Η Seven λοιπόν έχει ένα τραγούδι. Το οποίο το τραγουδάει όλο το γήπεδο. Ε, το οποίο βασικά λέει το πόσο ωραία πόλη είναι το Sheffield. Α, ωραίο. Ναι, ωραίο. Και, το τοξικό. Και, ναι και στο τέλο λέει ότι λέει, Thrilled me like a Sheffield United. Έτσι, oh. έτσι τελειώνει το τραγούδι. Oh. Ότι είναι τόσο ωραία το βράδυ, είναι πολύ ωραίο. Τρώμε αυτά τα. Ε, ε, ε, ε, ε, εντάξει, κάτι στον γελία sandwich και κάτι <laughs> Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή έχει όλη την Βρετανίλα που μπορεί να φανταστεί. Το χαρακτηριστικό που έχω να σα πω και εδώ κλείνω είναι ότι. Ε, Ω φοιτητέ, γιατί εγώ σπούδαζα εκεί πέρα, ε, μα κέρδισε το γεγονό ότι η Sefton United μα έδινε εισιτήρια με μία λίρα μόνο. Η για να. Φοιτητικό, ας πούμε, ναι, φοιτητικό, ναι. Για να. Για του φοιτητέ του πανεπιστημίου μα. Μόλι. Ε... Ωραία κίνηση. Ε... Ε, ναι, η Sefton United δεν το έκανε ποτέ, γι' αυτό λοιπόν ποτέ. <laughs> ποτέ πιάσει. Ποτέ ξανά. <laughs> <laughs> <laughs> <klicken> <laughs> <klicken> <laughs> και πηγαίναμε λοιπόν στο κήπεδο και θυμάμαι ότι επειδή μα δώσατε. Γιάννη, εσεί παίζετε εσεί. Στον Braman Είχατε κοινή ε, ε, ε, όχι. Και, και το ποιά άλλο είναι η μεγάλη σημαστεί. ομάδα. Η μεγάλη ομάδα ποια είναι. Φυσικά και στην United. δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να είναι η άλλη αλλά δεν έχει καμία σημασία. <laughs> ε, ε, ε, η, η, εκεί λοιπόν θυμάμαι ότι μας δίνανε η στο Κόπ Σταντ που είναι το, το πέταλο και είχαμε πάντα μπροστά μας μια κυρία η οποία πρέπει να πάνω από 85 χρονών η οποία ήταν σταθερά, είχε εκεί το διαρκείας της και πέρα να πήγαινε εκεί πέραξε 75 χρόνια φαντάζομαι. <laughs> κάτι τέτοιο. Μα είναι ε, λαϊκό άθλημα κύριε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που είναι ακριβά τα εισιστήρια Μάλλον έχει πέσει το, η προσελήση Εκεί τώρα αυτό είναι η κριτική που λένε Ότι πάνε να το κάνουν το άθλημα μόνο για πλουσίους Όχι πάνε και... το έχουν κάνει δεν είναι, και, ναι. Ειδικά στις ομάδες που έχουν και διεθνεί οπαδού Ότι δεν θέλουν ομάδες των legacy fans Αλλά θέλουν Έχω Η legacy δι... fans είναι κυρίω στο championship Για να, για να, για να, για να καταλάβεις πενιτήνως πρόκειται στο Sheffield έχει, υπάρχει, υπάρχει καταρχά το αρχαιότερο γήπεδο του κόσμου. Στο και το αρχαιότερο ντέρπι του κόσμου. Είναι το Sheffield FC, Χάλαμ FC. Έτσι. Έχω πάει λοιπόν δύο φορέ. Αυτοί τώρα δεν συναντιόνται γιατί είναι σε διαφορετικέ κατηγορίε. Ναι. πέσαν όμω στα τέσσερα χρόνια που ήμουν εκεί, πέσανε δύο φορέ στο τοπικό League Cup. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν... τώρα μιλάμε για ομάδε οι οποίε είναι τρίτη τοπική. Ναι. Δεν ξέρω και εγώ ποια μπορεί να τις συγκρίνει κανεί. Είχε 3.500 κόσμο, όρθιοι όλοι, δεν υπάρχουν, υπάρχει, υπάρχει ένα μικρό στάντ, έβρεχε και καθόμαστε και βλέπαμε ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν κάτι τύπη, ας πούμε, με κάτι πυροκυλιές. Αλλά δεν έχει σημασία. <laughs> ήτανε, είναι το αρχαιότερο ντερμπι του κόσμου. Ναι. Και λες ότι, εντάξει, είναι μεγάλη εμπειρία να το ζεις, ας πούμε. εγώ ήμουν το είδα δύο φορές. Και και οι ήτανε... Ναι, ναι, ναι. τραγουδάνε συνθήματα Το κλασικότερο μπορείτε να βάλετε μπίπα, αν θέλετε. Θα το, το πω στα αγγλικά. Οπότε, το κλασικότερο σύνθημα που τραγουδάνε The Referee is a Wanker. Το οποίο. Όχι, δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν. Γιατί δεν είχε τώρα. Δεν είχε ο στην πραγματικότητα αυτή η ομάδα. Είναι ιδέα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Και οπότε βρίσκαμε το διαιτητή ο για κάποιο λόγο δεν είναι κακό. Δεν εννοείται. του για να παίξει ένα θέλω να πω δύο πράγματα. Α. Θα ήταν πιο καλό το δεν αφού όλα μπάλα. Φανταζόμουν να πάει η ομάδα να δει. Εντάξει, πέρασε το. Υπάρχουν γνωστοί και Και θα ήταν ο Βακούλα. Το Χατζήδη ήταν. Και ο Χατζήδη. Και αυτό. Γιατί μετά παρακολουθεί όλη τα Επινίκια Και η παράδοση είναι να πάει σε ένα ακριβώ κοιλάδικο, α πούμε, να λες <Ελαια> Ελά, ρε παιδί, είναι δεν μάθει να... Εντάξει, νομίζω πάντω ότι γενικά το να πηγαίνω στη λαϊκή μουσική πρέπει να είναι από τα χρόνια δομάζο, μοσχολιού. Στα μπουζούκια πάντα. Ναι, αυτό Άλλο τα μπουζούκια, άλλο μουσχολιού. Ναι, σωστό, εντάξει, έχει. Υπάρχουν διάφορε. Θυμάμαι το πιο ενοχλητικό μουσικό ήχο σε μουντιάλ ήταν οι Βουβουζέλε. Ποιο μουντιάλ ήταν δηλαδή ήταν ένα πράγμα παθαίνε πονοκέφαλο. Ήταν το γραφείο μου στην πλατεία εξ και παίζαν όλε τι ήταν ναι, ναι, Ποτέφανε να τρελαθούν. Δεν έβλεπα σχόλιο. τα μάτια. Δεν ξέρω τι ποιο Είναι ίδια. το μοναδικό μου που δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν <laughs> ήθελα να το βλέπω. Δεν μπορούσε <laughs> να το πλαίσει. Παίζει ρόλο η μουσική, γιατί ήταν, <laughs> αυτό το πράγμα. Το... <laughs> δεν, ήταν πολύ ενοχλητικό. Μα είχαν ακόμα και τον γκολ, γιατί το, goal, <laughs> το, <laughs> το πάζες, μπαίνει γκολ με του τύπου. Δεν μπορούσα να δω. Και το άλλο να πούμε και είναι πιο ευγενικό. Όταν έχει τσιτσάνι, δωδωράκι, σάβο, είναι πιο ευγενικό το σύνθημα. Πούμε, μια, είμαστε όλοι μαζί, αδέρφια. Νιώθει αυτό το. Αλληλέγγυο. Αλλά όχι για να πάμε να σκοτώσουμε, ρε παιδί μου, ναι, να, πάμε ναι. να... Ναι. Είμαστε εδώ γιατί συλλογικά αγαπάμε αυτή την ομάδα. Ας πούμε, το οποίο, ευγε... άμα το σκεφτεί, είναι ευγενέ. Στο... Ναι. Στην ουσία του. Στην ουσία του ναι. Πριν πει ο Γιώργο, να πω το εξή και να του κάνω λίγο διαφήμιση αυτή τη στιγμή είναι Υπάρχει μια ομάδα ένα, ένα συγκρότημα που λέγονται ρουλαλάδες ε, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός και, ναι. και παίζουνε μουσική παίζουνε και πολύ Άρα, ωραία μουσική και παίξανε και στο Μέγα Ρώτο τώρα, ναι, ναι, τώρα που κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου του, του, για τον Μεσάρη ε, οι ρουλαλάδες βασικά έχουνε χόμπι παίζουνε μουσική γιατί, για να περνάνε ωραία Τι είδος παίζουνε like, τα πάντα τα οποία πολλές, είναι πολλά πολλά που είναι συνθήματα βασικά και τα κάνει τραγούδια ρε, και παίζουνε με μουσική με τον και το όνομα, λέγανε από αυτά τα συνθήματα τα οι τα ήτανε μια όχι ήτανε Α, μια ομάδα πέσω, Οπαδών στη θύρα 13 οι οποίοι τραγουδούσανε κάτι ναι, μακρόσε το ναι, συνθήματα, ναι, ναι. τα οποία όμω είχαν ρυθμό και, είχαν και, και μουσικά ήταν αξιόλογα. Και αυτοί είχαν τη, την εποδό και έγινα ρουλαλά, ρουλαλά, ρούλα. Και μετά τραγουδίσαν yeah. όλο τον υπόλοιπο στίχο. Και του φωνάζαν να ρουλαλάδε. Πώ μου του θυμόταν, δηλαδή, θυμάμαι ότι μου είχε μιλήσει γι' αυτό. Okay, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου να μου το λέει τη δεκαετία του 80, ότι τη δεκαετία του 70 υπήρχαν αυτοκίνητοι. Πιο παλιά είναι αυτονέκτημα. Ναι, ναι και είπε και 60, δεν είναι ναι. αυτό. Ω δείγμα παλιά, α πούμε. Αξίζει πάντα να του ψάξει κανεί ναι. να του ακούσει, γιατί πραγματικά παίζουν μουσική και δεν ούτε βρίζουν τίποτα. Ενδιαφέρουσα Έτσι... τοποθέτηση. Mm -hmm. αυτό. Και αυτό είναι τώρα και μια ερώτηση για το Στάθη: ω δημιουργός εσύ, yeah. ε, αν θα ένιωσε την καταξίωση το να γίνει σύνθημα στην ομάδα σου. Κοιτάξτε, έχεις ακούσει αυτό που λέει ένα δελφοί, Μάρξ που λέει... Δεν θα μπαίνα ποτέ σε μια ομάδα που θα δεχόταν μένα ως μέλο. Πόσο! Δεν θα μπορούσα να πάω στου δεν Δηλαδή, προχωρήσει πλάκα. Όχι να πα εσύ. Να υιοθετήσουν ένα σκοπό σου, ένα τραγούδι σου και να το ακούσει το εκεί Εγώ είμαι πιο ερωτικό. πιο ελάτε να τα βρούμε. Ειρήνη, αγάπη. Δεν έχω τόσο επιθετικό. Θα σε απορρίψει το σύστημα. Εκεί θέλει να. Πώς θα λένε, κάτι πιο μεστό, πιο... <laughs> <Τελειάς>. <laughs> ναι. Ωραία. Βέβαια ο Στακόβιτς είναι ένα τρομέρο, αυτό θα το ψάξω, γιατί ο Στακόβιτς είναι κολοσσός. Και αν έβλεπε μπάλα ο Στακόβιτς... Ατελείωτα. Ε, απονεχοποιούμε που εγώ με ένα τρίχα... <laughs> <laughs> <laughs> το, το, το, το, το 19, <laughs> επειδή, το 19 ε, μετά από 33-34 χρόνια αναμονής για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ε, γενικά υπάρχει μια μεγάλη εφημεία... Ε, το αποτέλεσμα είναι πολλά παιδιά που ασχολούνται με την κλασική μουσική, νέα παιδιά, mm. παίζουν συνθήματα, βιολοντζέλο, βιολί, ευγενή όργανα, πιάνο. Ε, τα χτυπήματα στο YouTube ε, είναι απίστευτα. Οι τύποι γράψανε τρομερά νούμερα. Αλήθεια. Τρομερά νούμερα. Αλήθεια. νούμερα Αλήθεια. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι ήταν και κοινό που τους είδε γιατί Βάλαν τα συνθήματα του Πάουκ σε μια διαφορετική χρυά. Ε, να κλείσουμε με τον Γιώργο, με τον πρεσβύτερο αυτό ακόμα. που ξεκινήσαμε. Δεν είναι μόνο ο Στακόβιτ, είναι άνθρωποι τη τέχνης ο Καμί. Ο, ο, ο Καμί ο ήταν Ο είναι άλλο, ο, ]ς ]ς. Ναι, ναι. ο, ο, ο Καμί είμαι, με, με τη μουσική τη σχέση. Ο Μάρλεϊ. Ο είχε πει το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι τη ζωή μου. Όταν παίζω μπάλα, ο κόσμο ξυπνά γύρω μου. Τι θέση να έπαιζε εγώ, να λέει. Δεκαράκι. Δεκαράκι. Ελεύθερο. Δεκαράκι. Τελείως ελεύθερο. Με κατεβασμένη κάλτσα. Το 2006 πήγα στο Μουντιάλ της Γερμανίας και είδα ένα αγώνα Αργεντινή-Ολλανδία. 0-0. Ήμουνα στην εξέδρα της Αργεντινή. Ήταν κάτι μαγικό. Εκεί ήταν η μουσική. Όλοι οι εξέδρα παλότανε. Μια μαγική, το έχω γράψει σε βίντεο, ένα μαγικό πράγμα. Δηλαδή δεν έβλεπε τον αγώνα, δηλαδή ζούσε αυτό το πράγμα. Όλοι ήμασταν αυτό το πράγμα. όλο τον, τον αγώνα. αγώνα. Στάτισα για την ήταν τότε, το 6. Το 6. Ήταν... Το... Όχι, το έχει τελειώσει η ήταν τελειώσει. Έξι. Έξι. Ήτανε μέση. Ήτανε μέση. Ήτανε μέση, δεν είχε βγει. Πρέπει να Τι ήταν μέση. Μήπω ήταν προπονητή η μαρατώνια. Όχι, δεν θυμάμαι. Το 6, δεν έχει δημιουργηθεί το 6, έχει το 8. Το 8, όχι, το 8 ναι. 8 ναι το 4 δεν πήγαμε εμεί. Allora το, το, τέσ재... το, το, το, το 6, το 6, μουντιάλ. Μουντιάλ, το 4 ήταν. Δεν είναι τα βασικά. Το 6 ήταν μουντιάλ, Το 4-4-2, έχω θυμηθηκα και το τον Αυτό ήταν 94. 94. 94. Που εκεί έπεσε ο Μαραντώνα, όντω. Και πιάστηκε το Π. Το γραφείο μου στην ΕΠΟ. Είχε, επειδή είχε φωτογραφίε σε, σε γιάλινο ήταν γυάλινο το διαχωριστικό. Αυτό που έβλεπα κάθε μέρα μπροστά μου ήταν χειραψία μαραντόνα με σαραβάκου. Ψ. Το οποίο τα παιδιά, το βλέ... οι δύο αρχηγοί, το βλέμμα του Μαραντόνα ήταν: Θέλω να σε σκοτώσω. <laughs> Και πήγανε καθόλου στο γραφείο μπροστά μπροστά μου και Το είναι να Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχι Έχι φάει ναι, και, ναι, ναι. και διακόπει ναι, ο αγώνας, Όχι, όχι, Ο βιακόπιο. Ναι, ναι. Α, δεν του Βαβακάρη, ξέρεις, που έχεις κάψες το βιβλίο. Ναι, έχει αυτό είναι ωραία ερώτηση του για τον Α, που Όχι, να το πήραν τραγούδι και να το αυτό που βασικά Λες σύνθημα με την έννοια Βαβακάρη σε ένα στιχάκι έγραφε mm. ολόκληρη ιστορία mm -hmm. Ή να ήταν... πάρουν μελωδία του και να βάλουν πάνω Με τη Φραγκοσουγιανή σίγουρα κάποια ομάδα δεν το έχει κάνει Κοιτάξτε να δεις, είναι στο ίδιο μέτρο με τον εθνικό Ήμνο Εθηνικό Ήμνο Σε γνωρίζω από την... Είπε, <laughs> είπες, είπες ότι έχει κάτι Έχει γράψει κάτι για τον Ολυμπιακό Το είπε το Το έχω μέσα στο βιβλίο και πες μας, πες μας για το βιβλίο και ναι, πες μας το τραγούδιο. Και... Ε, ε, ε, πρόσφατα εκκληροφόρησα ένα βιβλίο για το Μάρκο Βαμακάρη, ε, που το έχω γράψει εγώ και ο Ιονύς Μανιάτης, ε, το οποίο ήταν προϊόν δουλειάς 10 ετών και βάλε, μαζί με τον γιο του Μάρκο, το Στέλιο, τον συγχωρεμένο. Αυτός τι ομάδα ήταν ο Στέλιος ολυμπιακός. Ήταν ολυμπιακός, ήταν ολυμπιακός. Ε, Κράτουσε ε, ε, του μπαμπά Μα μου το έλεγε ε, Σου λέω εκεί στη γειτονιά ήταν Αγανιάν Κελεσίδης, Μποτίνος ε, Δυο-τρεις ακόμα του γράφω Ήταν μαζί και παίζανε μπάλα Πέζανε μπάλα, παιδιά ήταν Τι Τσιτσάνης τι ομάδα ήταν Τσι, τσάν... ξέρω, για ξέρω, να ξέρω ήταν ο Ζαπέτας Τι ήταν τακώσταν, ο Ζαπέτας ναι, ναι. Και Γάλλο φαντάζομαι Παναθηναϊκό. <εθυγελίου> δεν είναι. Πρώτη, το μόνο Παναθηναϊκό. Το ναι, ναι. Και ναι. του Ζαμπέτα ναι. έχουν γίνει συμθήματα. Ναι. Ναι, πιο καλή. Ο ο το έχουν πάρει όλοι. Εντάξει, το πιο. Ένα πολύ καλό καλλιτέχνη, ο οποίο αποφάσισε να γίνει καλλιτέχνη και ήταν στο μετέχνη να θα γίνει ποδοσφαίριση ή όχι, ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσια. Παραδείγματο. τη Real Madrid. Στην Real Ναι, αλλά ήταν στην εποχή που ή θα ανέβαινε ή θα αποφάσισε να συνεχίσει και θα ανέβει στην πρώτη ομάδα. Ή θα γίνει τραγουδιστής. Και νομίζω ότι έχει ένα, ένα τραυματισμό. Και έχει ένα τραυματισμό. Με, και, και δεν και μπορούσε και, να γυρίσει πίσω. Δηλαδή, so, και ο Ρότσα δεν, δεν θα έκανε για τραγουδιστή. Βέβαια. Εντάξει, Εντάξει, ναι, μονάχα, έπαιζε, είτε, και θάρα, έπαιζε, έπαιζε και η Θάρα ρο, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Α, ναι. Έχει ναι. γράψει το περίφημο Τραγούδι πάω πάω πάω σαγα, πάω <laughs> <Άσως, laughs> αγαπάω ναι. Το οποίο <laughs> για, για ένα μεγάλο διάστημα έπεσε στα, στα μεγάφωνα στο Ορυμπιακό στάδιο Ήδης, το podcast έβγαλε ναι, ναι, Βέβαια, ναι. Ναι. Τραγούδι επίσης συνδυασμένο με Παναθηναϊκό το έχω στο Λονδίνο μια δουλειά Ηταν <χει> τότε με το Γκέμπλε, είσαι μετασκευαστή. Όντω, γιατί ήταν Φεύγω από το σπίτι μου το Πατρικό. Και... Θα ναι. με κάνετε να βγάλω <χει> πολύ αντιπαράθυνο. Γιατί είμαι πρώτα πολλά όλα Beatles. Οπότε. <χει> <χει> <χει> <χει> δηλαδή, ομάδα μου είναι Beatles <χει> και Liverpool, εννοείται. Να βλέπεις, να αυτά είναι. Λόγω της, είναι. Ναι. Ενώ εμεί με τη Λίβερπουλ, μας ακυρώσανε εκεί τον Γκολ Ρότσα την έχουμε άχτη ακόμα. <laughs> δεν. <laughs> δεν το εχουμε σχώσει Κάιζερ Γιατί ο Ολυμπιακό έτσι οι χώρε του τα τρία και τον πέταξε Ποιο? με τη Λίβερπουλ. Mm -hmm. να με τον Τζέρα το θυμάμαι αυτό. Είναι άλλο ένα τραύμα. Είμαστε σε φάση κλεισίματο. Να πούμε δύο τραγούδια επίση πολύ ποδοσφαιρικά. Μάλλον δύο μουσικέ. Ένα τραγούδι. Να πούμε το... oh. ένα τραγουδί σου. Όχι. Τραγουδί. Τραγουδί. Α, ε, αρχίζει το Μάτσο. Μου διάλογο 6. Ναι. Σήμα τη εκπομπή. Ναι, ναι. Το οποίο. Ναι, δηλαδή, εγώ κάθε Φρέλω. φορά που το, το ακούω και το πώ μα ενώνει και πώ μα δονεί, το φωνή Τέλειο. Είναι τα, τα τέλειο. παιδικά μα χρόνια, α ναι. πούμε. Και το σήμα τη Αθλική Κυριακή. Και αυτό ήθελα να πω. Ποιο το έχει γράψει το σήμα τη Αθλική Κυριακή. Τον είχε βγει κάποια στην Αθλική Κυριακή και το είχε πει. Χρήσο Λεωτή. Και δεν πληρώθηκε ποτέ. Γι' αυτό νομίζω. Δηλαδή το έδωσε. Όχι, είπε ή, ή, ή, ή, ο ίδιο. Δεν είμαι ότι υπάρχει ακόμα εκπομπή αυτή. και υπάρχει, το σήμα. Ναι. Και, και, σήμα, και είναι το δείγμα ότι ξεκινάει η εκπομπή, είναι Κυριακή η βράδυ, την επόμενη μέρα έχει σχολείο και δεν έχει διαβάσει τίποτα. Αυτό έτσι. Είναι σαν το Match Day. Έχει το παλαιότερο ηχητικό στη Βρετανική τηλεόραση. Αυτό είναι πασίγνωστο. είναι ο σκοπό και είναι η εκπομπή που δείχνει το ποδόσφαιρο. Είναι εκεί που μιλάει ο Λίνεκερ Ναι, ναι, ναι. αυτό είναι αυτό. την ίδια ανάμνηση έχουν και Βρετανόπαιδε, οι οποίοι μου το λέγανε, θυμάμαι, και λένε ότι ήταν αυτό. δεν έχω διαβάσει, αλλά έχει το ποδόσφαιρο το παγκάκι. Κοίταξε σαν μουσική, ήταν και ραδιοφωνικέ μεταδόσει. Δηλαδή εγώ έβαζα. Να ακούσω μπάλα από το ραδιόφωνο. Φανταζόσου να και τον κολλ και τα λοιπά. Τελευταία 20 χρόνια δεν είναι που το αδείχνει στην Ναι, μα εγώ θυμάμαι εποχή που το άκουγε από το ραδιόφωνο και μετά περίμενε στην αθλητική κυρία. να δει. Έχει να δει. Έχει κύριε πάνω. Ορισμό του πέναλτη. Ορισμό του πέναλτη μου. Λοιπόν, α κλείσουμε με αυτό νομίζω. Ευχαριστούμε για τη μουσική προσέλευση και τι ε, πληροφορίε ναι. από Σωστακόβιτ μέχρι ε, Μάρκο Μαυακάρη, mm. με μια στάση στην κυψέλη του στάθη. Εμεί ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ. Πέρασαν πολύ. πολύ ωραία. Να πούμε λιγότερη τοξικότητα να έχουμε. Πολύ λιγότερο να βρούμε. Ναι, τρεις Τρει ομάδε σε ένα τραπέζι. Για την ώρα δεν μάλλον, σαν μια χαρά. Ναι. Αλλά το. έχουμε εδώ με τον Τιμπή <συσο> κρατάμε, μόλις, κρατάμε. Σα κρατάμε. Να <συσο> κλείσουμε <συσο> τα μικρόφωνα, να <συσο> λύσει τη Για φέρε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομα. <συσο> Χαιρετούμε. Ποτ πουρεί. Ιστορίε που ακούγονται στο <συσο> L-culture.